Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μία από τις φωνές που υπηρετούν και διατηρούν το λαϊκό μας τραγούδι ζωντανό τα τελευταία 30 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της πορείας βρέθηκε δίπλα σε κάποιους από τους πιο σημαντικούς συνθέτες, δημιουργούς και ερμηνευτές, σε ένα δρόμο που έφερε πολλές επιτυχίε μέχρι το σήμερα και δημιούργησε μία σχέση πραγματικής εκτίμησης με το κόσμο. Αφορμή και την απόψηνή μας συνάντηση, στάθηκε η κοινή της παράσταση με την Δήμητρα Γαλάνη και την Ιώτα Νέγκα, που θα παρακολουθήσουμε ζωντανά στο Λονδίνο, στο Μπάρμπικαν, στις 6 του Φλεβάρη. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, απόψε καλωσορίζουμε στον LGR και το ζήτατο ελληνικό τραγούδι, την Ελένη Ζελιγοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χαίρομαι πραγματικά που βρισκόμαστε σήμερα για αυτή εδώ την κουβέντα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και εγώ το ίδιο. Ετοιμάζομαστε λοιπόν να σε δούμε ζωντανά εδώ στο Λονδίνο, Στο Μπάρμικαν μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη και την Γιώτα Νέγκα στι 6 του Φλεβάρι, στο Singing Greece αυτή την εξαιρετική παράσταση που περιγράφει την Ελλάδα μέσα από τη μουσική τη. Μίλησε μα λοιπόν για αυτή τη μοναδική παράσταση. Είναι ίσω από τι πιο καλέ ε, ε, συνευρέσει και τα πιο ωραία. Προγράμματα που μέσα στα πολλά πολλά χρόνια έχω κάνει Με τη Δήμητρα Γαλάνη η σχέση μας κρατάει πάρα πολλά χρόνια Με πάντα άξονα το λαϊκό τραγούδι Είναι ένα ωραίο μυστήριο πράγμα αυτό με τη Δήμητρα Που αγαπάει τόσο πολύ το, το λαϊκό τραγούδι και το τραγουδάει Με έναν δικό της πολύ πολύ προσωπικό τρόπο Το 1993-4-5 εκεί μια διετία τέλο πάντων Κάναμε πραγματικά ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα... που αφορούσε το λαϊκό τραγούδι... με σημαντικούς τότε νέους ε, μουσικούς. Με τη Λίνα να μας ε, καθοδηγεί με έναν τρόπο... και με τη Δήμητρα εν εξάλο, έτσι σε παρένθεση... με πάρα πολύ πάθος για το λαϊκό τραγούδι. Ε, ε, ε, εγώ κατά κόσμο, κατά κόσμο είμαι λαϊκή τραγουδίστρια παραδοσιακή, ξέρω εγώ αγαπώ πάρα πολύ και την παράδοση και το ρεμπέτικο, και το λαϊκό τραγούδι. Αυτό που συμβαίνει με τη Δήμητρα είναι το ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε τραγουδάμε όλο αυτό το μεγάλο φάσμα του λαϊκού μας τραγουδιού με έναν τρόπο πάντα μοναδικό. Είναι η δική της αγάπη, είναι η δική μου αγάπη που πάντα ε, μέσα από όλο αυτό μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τραγουβώντας μέσα στην Ελλάδα, καταφέρνουμε και όλα μαζί να ε, ξεπερνάμε, αν θέλεις, τις, ε, σκοπέλους το ότι ε, τραγουδώντα ε, χρόνια πολλά τα λαϊκά τραγούδια να βρίσκουμε πραγματικά και το πάθος και, και την ανησυχία στο να πειράζουμε με έναν πραγματικά πολύ ωραίο τρόπο τα λαϊκά μας τραγούδια και βέβαια με τη Δήμητρα πάντα υπάρχουν πολύ πολύ καλή μουσική στη σκηνή, στο Πατάρι. Αυτό που κάνουμε ε, αυτή τη στιγμή είναι μία ανατροπή στο πώς ακούει ο Έλληνας το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή ξεκινάμε με το λαϊκό τραγούδι και αυτό πραγματικά είναι ένα μυστήριο ή μία τομή αν θέλεις στο πώς ε, διαμορφώσαμε το πρόγραμμα. Γιατί το, τα λαϊκά τραγούδια είναι ε, στο πρώτο μέρος της παράστασης όπου ε, ενώ ο Έλληνα έχει συνηθίσει αν θέλει, να ακούει τα λαϊκά τραγούδια... Ε, πάντα σε, στο δεύτερο μέρος ενός προγράμματος ή κάποιου χώρου, κάποιου μαγαζιού αυτή τη στιγμή με αυτή την πάντα με αυτή την ορχήστρα, την καταπληκτική ορχήστρα με τους σπουδαίους μουσικούς καταφέρνουμε και να βρούμε ποια τραγούδια μπορούν τα, τα, τα σημαντικότερά μας ε, ελληνικά τραγούδια ε, που μπορούν να ε, κάνουν τον κόσμο πραγματικά να ταξιδέψει, να σκεφτεί και να δει το λαϊκό τραγούδι από μια άλλη πλευρά τη συγκίνηση, της μνήμης και όχι και καλά στο να χορέψουμε ή να ε, πιούμε και να ε, εκφραστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. που Αυτός είναι ο τρόπος ε, για, του λαϊκού τραγουδιού, όπως καταλαβαίνουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει μοναδικό. Επίσης, η Δήμητρα πάντα αγαπάει ε, τους καλούς τραγουβιστές. Γι' αυτό είναι μαζί μας και από πιο σημαντικές, πιο σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια, της πιο νεότερης ας πούμε, ε, γενιάς είναι Ιωτανέγκα, η οποία είναι ε, μια πολύ σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια η οποία έχει τεράστια μνήμη. Δηλαδή, όλα τα γυρίσματα, όλο ο τρόπος αυτός είναι ο τρόπος του Καζαντζίβη, του Πιθικότση, της Μοσχολιού. Δηλαδή, ε, είναι πολύ πολύ ε, σημαντικό της Γκρέη. Ε, οπότε, τρεις τραγουδίστριες μαζί, αγαπώντα με πάθος το λαϊκό τραγούδι, κάναμε αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που έχω πάρει μέρο. Το πάθος μας και η αγάπη μας για το λαϊκό τραγούδι γίνεται μία φωνή. Μία φωνή. Και δημιουργεί πραγματικά ένα φάσμα να ονειρευτούμε όλοι. Πιστεύεις λοιπόν ότι προσφέρει μια τέτοια παράσταση στον κόσμο. Τη μνήμη ανακοινάει το αίμα, ανακοινάει το, ανακοινεί το DNA ε, των Ελλήνων. Και όταν πραγματικά έχεις επισκηνείς ανθρώπους που αγαπάνε με πάθος ε, τις πολύ σημαντικές στιγμές ε, του ελληνικού μας τραγουδιού, ε, καταφέρνουμε μέσα από αυτό να δημιουργήσουμε ένα, ε, δύορο, τρίορο ας πούμε... Ε, μια παράσταση δηλαδή τριώρη, η οποία αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή μέσα από τη δική μας αγάπη το πώς βλέπουμε και τη δύναμη του, του τραγουδιού μας, τη δύναμη του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι μιας χώρας που δοκιμάζεται μπορεί να συμβάλλει στην επιβίωση της ταυτότητά της. Νομίζω ότι η τέχνη της μουσικής είναι ίσως η μοναδική τέχνη που μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Ε, Παρ' όλα αυτά αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά μας δίνει ε, ένα ερέθισμα για να σκεφτούμε διαφορετικά. Δηλαδή η ζωή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη. Ζούμε ε, στιγμές ε, που έχουν περάσει πια το τέλμα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά που περνάμε. Αλλά ε, επειδή είμαστε άνθρωποι, επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή στο DNA μας έχουμε πάντα σκεφτόμαστε πάντα τον απομηχανής Θεό. Νομίζω ότι ε, έστω και λίγες ώρες περνώντας πραγματικά και ουσιαστικά καλά ε, αυτό που λέω να ανακοινηθεί το αίμα, το DNA, η μνήμη, μα είναι ίσως λίγο πιο εύκολο μετά από μια τέτοια είδου παράσταση να σκεφτούμε με έναν διαφορετικό τρόπο και να έχουμε την αισιόδοξη πια ε, πλευρά μας λίγο πιο δυνατή. Εμείς στη ζωή μας θα τη ζήσουμε, και Τελούρια, όνειρα, θα Πιστεύεις πως μπορούν σήμερα να γραφτούν κλασικά λαϊκά τραγούδια σαν εκείνα που άλλες εποχές. Το διαχρονικό τραγούδι είναι αυτό το οποίο καταγράφει πραγματικά με έναν σπουδαίο τρόπο την εποχή. Όταν λοιπόν καταγραφεί μια εποχή πολύ σημαντικά, αυτό και μόνο το κάνει διαχρονικό. Ε, όλοι έχουμε την ανάγκη να ξέρουμε από που, που προεχόμαστε. Οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ε, σε ένα... Ε, Μέρο όπως η Ελλάδα που είναι πραγματικά ένα πολύ, πολύ μικρό κράτος να υπάρχει τόσο σπουδαία μουσική και τόσο διαχρονική μουσική Πιστεύεις πως η μεγάλη δημιουργή που σε προηγούμενες δεκαετίες φτιάξαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα τραγουδήσουμε μαζί σας στον Μπάρμικαν πώς πιστεύεις πώς θα βλέπανε αυτή εδώ την εποχή Οι εποχές αυτές που μιλάμε δεν μπορούν να ξαναυπάρξουν αν θα υπάρξουν Δηλαδή αν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια ωραία μαγική και φωτεινή ε, στιγμή στην Ελλάδα ε, θα είναι πια τελείως διαφορετική. Είμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος κυ, ε, ε, ε, γυρνάει και κυλάει τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να είναι η ίδια. Οι άνθρωποι στη δεκαετία του 30, του 40, του 50, του 60, του 70 ε, ε, λειτουργούσαν και σκεφτόντουσαν τελείως διαφορετικά στην Ελλάδα μετά η Θηχούντα. Μετά όλα η πολιτική μας, μας πήγαν σε μια κατεύθυνση που ε, θεωρήσαμε, ότι είναι, ε, θεωρήσαμε ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η ευκολία στο να ζούμε. Οπότε χάσαμε τη λαϊκότητά μας σαν άνθρωποι. Ε, γίναμε πολύ, πολύ πιο περίπλοκοι ε, σαν άνθρωποι. Και επίσης γίναμε και άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν θέλουν ούτε πολύ να ζορίζονται. Μεγαλοπιαστήκαμε ως Έλληνε. <laughs> Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ε, σημαντικό. Ξεχάσαμε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ουσιαστικά, που συνέβαιναν μέσα στις πολύ δύσκολες εποχές, ακόμη και μέσα στη Χούντα, ε, που ήταν ό,τι πιο σκληρό, εντάξει, μετά τον πόλεμο, έτσι. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ε, είχαν συμβεί και πολύ, πολύ ωραία και πολύ σπουδαία ε, πράγματα. Και η μουσική, η ρέχνη της μουσικής και του δραγωγού ήταν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τον Χατζηδάκη, αν σκεφτούμε τον Μίκη Θεδωράκη. Πόσο σημαντικά πράγματα έκανε ο μήκησε. εκείνη ακριβώς την πιο δύσκολη στιγμή που έβαλε πραγματικά στο στόμα των Ελλήνων τον ελίτη, ε, ε, τους μεγάλους ποιητές τέλος πάντων, δημιουργώντας λαϊκό τραγούδι, με λαϊκούς ερμηνευτές, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το Στέλιο Καζατζίδη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί σε, σε μια χώρα η οποία δεν είχε δημιουργηθεί είτε Χούντα ή κάποιος πόλεμος, μπορεί ποτέ να μην το είχε σκεφτεί κανένας και κανένας υπουργός. Οπότε σε κάθε πολύ σκληρή στιγμή των ανθρώπων, Βγαίνει και πάντα και κάτι καλό, κάτι μοναδικό που δίνει το έναυσμα να ξαναπιάσει το νήμα και να το συνεχίσει. για Η γενιά σου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολύ σημαντικού δημιουργού και έτσι να τραγουδήσει πολύ σπουδαία τραγούδια. Πώ είναι όμω τα πράγματα σήμερα για τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα, Είναι πάρα πολύ δύσκολο για του νέου ανθρώπου να μπορέσουν να δείξουν ε, τον δικό του κόσμο και δεν του δίνεται τόσο εύκολα το βήμα γι' αυτό. Δεν υπάρχει δυσκογραφική. Η δυσκογραφία στην Ελλάδα έχει πέσει πάρα πολύ. Ε, οπότε το μόνο του μέσο είναι το διαδίκτυο. Όσοι μπορούν λοιπόν μέσα από εκεί μπορούν να, να έχουν ένα, ένα βήμα. Αλλά επίση όμω θεωρώ ότι αν πραγματικά ένα άνθρωπο το θέλει πάρα πολύ και ξέρει πολύ καλά την αξία στο να εκφράζει μέσα του μουσική, ό,τι και να συμβαίνει, βόμβες να πέφτουν γύρω του, αυτό που θέλει να πει ένα νέο θα το πει. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια εμπειρία σε ζωντανά μουσικά προγράμματα, πώ είναι μια βραδιά με την Ελένη Σελιγοπούλου. Ρακουθώ πάρα πολλά χρόνια. 30, ε, συνολικά. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια από το 2011 έχω δημιουργήσει μια ε, άλλη κατεύθυνση ε, σε σχέση με αυτό που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Δημιούργησα μια υπέροχη μπάντα που λέγονται Bogaz Music, η μετάφραση του είναι μουσικό πέρασμα και προσπαθούμε με έναν άλλον ήχο, με με κιθάρες ηλεκτρικές ακουστικές, αλλά μαζί με το κανονάκι και μαζί με τον παγλαμά, να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα που λέω εγώ και να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα ήχο για όλο αυτό το τεράστιο φάσμα του ελληνικού τραγουδιού. Επίσης, τα τελευταία χρόνια γράφω και μουσικές με στίχους σπουδαίων τραγουδοποιών και στιγουργών, φίλων μου, που τους εκμεταλλεύομαι δε όντως, δεν κρύβω να το πω, γιατί επάνω στις μουσικές μου γράφουν τα λόγια και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κατάσταση που πια αφού δεν έχω να αποδείξω σε κανένα, αν έχω καλυφωνεί όπως ήταν στα πρώτα χρόνια ε, ή αν ξέρω να διαλέγω ε, τραγούδια γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω και μια καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα από την Άωση, από μια πολύ μικρή πόλη της Βόρειας Ελλάδας κατάλαβα ότι πια δεν είναι τόσο σημαντικό να λες ότι απλά έχεις καλή φωνή και διαλέγεις τραγούδια. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Από τη στιγμή που η δισκογραφία δεν έχει την ίδια έγλη που είχε μέχρι τη δεκαετία πούμε, του 90, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δημιουργήσω έναν χορό, ουσιαστικά, αχορό του αρχαίου δράματος, ώστε να μπορούμε να γίνουμε όλοι μια παρέα και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό το ξέρω, γι' αυτό λέω λόγο της παράδοσης μου, της Νάουσας, ε, της πόλης μου, όπου εκεί η παράδοση ακόμη είναι πάρα πάρα πολύ ε, ζωντανή. Το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα, το πώς είναι να χορεύεις τις ωραίες πατινάδες της Μακεδονίας στο δρόμο. Πώς γίνεται να σε χορός με όλους, με τους ανθρώπους που ξέρεις, που δεν τους ξέρεις πολύ καλά, που όμως το τραγούδι ουσιαστικά σε, σε ενώνει. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος, η επικοινωνία, να μπορώ να βρίσκομαι κοντά τους ακόμη. Ε, δηλαδή να, να τους αγγίζω, να μπορώ να κατεβαίνω, να μην είναι μόνο επί όλο το δρόμενο. Να φεύγει και από πάνω και να κατεβαίνει και κάτω, κοντά τους. Τους δείχνω με αυτόν τον τρόπο ότι χωρί αυτού, χωρί τον κόσμο, δεν μπορεί να συμβεί τραγούδι. Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Γίνονται λοιπόν οι πρωταγωνιστές λοιπόν, όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι που κάνω τα τελευταία χρόνια. Ε, πραγματικά με πάρα πάρα πολύ ε, χαρά και βέβαια πολύ αγάπη. Σε λίγο τιμάζεσαι να κυκλοφορήσει και το καινούργιο σου δίσκο μαζί με τους Bocaz Music. Ακριβώς. Είναι τραγούδια που γράφω, που είναι σε μουσικέ δικές μου και το Σπύρου Χατσι Κωνσταντίνου που είναι ένα μέλος της μπάντα και πολύ πολύ σημαντικός μου ε, συνεργάτης. Οι Bocaz έχουν αρχίσει και γράφουν τώρα. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε πραγματική μπάντα. Τρία από τα μέλη των Bocaz γράφουν και μουσική. Και ο Ριστήρης λοιπόν είναι ένας σπουδαίος μουσικός που γράφει και αυτός για τον καινούριο δίσκο που ήδη έχει βγει ένα τραγούδι το Θεριό που μιλάει για το φόβο Πραγματικά και έχει αγαπηθεί εδώ στην Ελλάδα και συνεργάζομαι δηλαδή και με τον Νίκο Ζούδιερ, δηλαδή με δύο σπουδαία τραγούδια, με τον Κώστα Λιβαδά, βεβαίως που είναι από τους πιο σημαντικούς μου και παλι, παλιότερους ε, συνεργάτες. Ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, μέσα ένα καταπληκτικό τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη που έχει γράψει στις μέλης σαν ε, ε, μια πολύ ε, σημαντική νέα στίχουργός. Είναι ένα δίσκος το οποίος, ο οποίο θα εμπεριέχει λιγότερο από 10 τραγούδια, γιατί δεν πιστεύω πια στην ε, ποσότητα, αλλά στο πραγματικά να έχει κάτι να πεις. Αυτά. Για το μέλλον. Ονειρεύομαι για το μέλλον να βρούμε την άκρη ο καθένα πραγματικά από μόνο του και μετά να γίνουμε μια ομάδα. Γιατί τα χρόνια που θα έρθουν θα είναι πραγματικά δύσκολα. Δεν πιστεύω ότι. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο, λέω ότι μετά από ένα χρόνο τα πράγματα θα αλλάξουν. Κάθε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι αυτέ πάνω στι δύσκολε στιγμές που περνάμε, νομίζω ότι είναι οι μοναδικέ στιγμές που μπορούμε να σκεφτούμε πώ. Να διαφυλάξουμε τα όνειρά μας Να μην χάσουμε την πίστη μας Και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή μας Λίγο πιο καλή Ουσιαστικά όμως καλή Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Σας περιμένουμε στις 6 του Φλεβάρη Θα περάσουμε υπέροχα Και εμείς θα περάσουμε υπέροχα Εγώ από τώρα το ονειρεύομαι Το ταξίδι στο Λονδίνο Αυτό το υπέροχο ταξίδι που θα κάνουμε μαζί Σε αυτό το υπέροχο θέατρο Που είναι μεγάλη μας χαρά και, και αυτό και ετοιμαστείτε να ταξιδέψουμε. Ευχαριστώ και πάλι για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα.